ανθρώπινης ιστορίας οι άνθρωποι είχαν πάντοτε μία γενική αντίληψη για τον κόσμο και για την δική τους θέση μέσα σε αυτόν. Ανέπτυξαν δηλαδή μία γενική θεώρηση, μία γενική κοσμοαντίληψη ή αλλιώς μία φιλοσοφία. Η μια αυτή προέρχονταν από την παρατήρηση της φύσης βεβαίως αλλά και από την γενίκευση των καθημερινών εμπειριών που είχαν οι άνθρωποι. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν έχουν ανάγκη από καμία γενική θεώρηση του κόσμου, από καμία φιλοσοφία. Αλλά στην πράξη, ο κάθε ένας από μας έχει τη δική του φιλοσοφία. Ακόμα και αν αυτή η φιλοσοφία δεν είναι ειδικά επεξεργασμένη. Ακόμα και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ζουν σύμφωνα με τους νόμους της κοινή λογικής, στην πραγματικότητα, απλά σκέφτονται με τον κυρίαρχο τρόπο σκέψης. Ο Μάρξ τόνισε ότι η κοινή λογική μιας δοσμένης ταξικής κοινωνίας, δηλαδή οι κυρίαρχες ιδέες μέσα σε μια ταξική κοινωνία, είναι πάντοτε οι ιδέες της άρχουσας τάξης. Σήμερα η αστική τάξη, η τάξη των καπιταλιστών, για να κυριαρχήσει στη συνείδηση των εργαζομένων, με σκοπό να μπορέσει να δικαιολογήσει την εξουσία της και να τη διατηρήσει, χρησιμοποιεί μέσα όπως είναι η εκπαίδευση, η εκκλησία, η τηλεόραση, ο τύπος. Με αυτά τα μέσα προσπαθεί να πείσει τους εργαζόμενους να αποδεχθούν το σύστημά της σαν τη φυσιολογική και μόνιμη μορφή κοινωνίας. Κάθε επαναστατική τάξη που επιδιώκει να αλλάξει την κοινωνία και αυτό συνέβη και με την αστική τάξη, τη σημερινή άρχοσα τάξη, κατά την περίοδο του τέλους της φεουδαρχίας, πρέπει πάντοτε να διαμορφώνει μια νέα κοσμοθεωρία, μια νέα φιλοσοφία, με την οποία να μπορεί, μένες σε θέση, να αντιμετωπίσει την παλιά κυρίαρχη φιλοσοφία που δικαιώνει την εκμετάλλευση που η ίδια υφίσταται. Έτσι λοιπόν και στον καπιταλισμό, η εργατική τάξη, αρχίζοντας πάντοτε από τα πιο πρωτοπόρα της στοιχεία, έχει χρέο να διαμορφώσει τη δική της κοσμοθεωρία, τη δική της κοσμοαντίληψη, τη δική της φιλοσοφία, η οποία θα συντρίβει τους κυρίαρχους μύθους της άρχουσας αστικής τάξης. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία είναι για μας, τους κομμουνιστές, η μαρξιστική φιλοσοφία. Ή αλλιώ ο διαλεκτικό ηλισμός. Ολόκληρη ιστορία τη φιλοσοφίας από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι και τις μέρες μας, αποτελείται από έναν αγώνα μεταξύ δύο αντίθετων σχολών σκέψης. Από τη μία πλευρά έχουμε τον ιδεαλισμό και από την άλλη τον ηλισμό. Εδώ πρέπει να δείξουμε προσοχή. Αναφερόμαστε στον φιλοσοφικό ιδεαλισμό και στον φιλοσοφικό ηλισμό και όχι στη συνηθισμένη χρήση της έννοια ιδεαλισμός που συγκεκριμένα αναφέρεται στην τιμιότητα στα ιδανικά, ή στη συνηθισμένη χρήση της έννοιας «ηλισμός» που αναφέρεται στην απληστία και τον εγωισμό. Ο ιδεαλισμό και ο ηλισμός απαντούν διαφορετικά στο θεμελιώδες φιλοσοφικό ερώτημα. Τι είναι το πρωταρχικό, τι είναι αυτό που προϋπήρχε, η ύλη ή το πνεύμα, ή αλλιώς το είναι ή η νόηση. Ανάλογα με τον τρόπο που δινόταν η απάντηση στο ζήτημα αυτό, χωρίστηκαν οι φιλόσοφοι σε δύο μεγάλα στρατόπεδα, στο στρατόπεδο, το στρατόπεδο του Ιδεαλισμού. Εκείνοι που ισχυρίζονταν πω το πνεύμα υπήρχε πριν από την, ύλη, από την ύλη, που σε τελευταία ανάλυση παραδέχονταν έτσι μια κάποιο είδου δημιουργία του κόσμου, σχημάτισαν το στρατόπεδο του Ιδεαλισμού. Οι άλλοι που θεωρούσαν την ύλη, δηλαδή την ίδια τη φύση, σαν το πρωταρχικό, ανήκουν στι διάφορε σχολέ του Ιδεαλισμού. Ποιοι ήταν όμω μερικοί από του πιο σημαντικού Ιδεαλιστέ, και τι υποστήριζα. Ο ιδεαλισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, αλλά γενικά βασίζεται στην αντίληψη πως οι ιδέες είναι αυτές που κυβερνούν τον υλικό κόσμο. Έτσι, η ανθρώπινη ιστορία ερμηνεύεται σαν ιστορία της σκέψης. Οι ενέργειε των ανθρώπων αντιμετωπίζονται σαν το αποτέλεσμα αφηρημένων σκέψεων και όχι σαν αποτέλεσμα των ίδιων των υλικών τους αναγκών. Οι ιδεαλιστές αντιλαμβάνονται τη συνείδηση σαν κάτι το εξωτερικό και αντίθετο με την ύλη και τον υλικό και φυσικό κόσμο. Αυτή η αντίθεση είναι κάτι εντελώς λαθεμένο όμως και τεχνητό. Αντίθετα, υπάρχει όπως γνωρίζουμε μια στενή σχέση μεταξύ των νόμων της σκέψης και των νόμων της φύσης. Οι νόμοι της σκέψης αποτελούν μια αντανάκλαση σε τελική ανάλυση των νόμων της φύσης. Η σκέψη δεν μπορεί να αντλήσει τις μορφές τη από τον εαυτό τη. αλλά μόνο από τον ίδιο τον υλικό κόσμο. Για παράδειγμα, ακόμα και μία φαινομενικά αφηρημένη επιστήμη... όπως είναι τα καθαρά μαθηματικά... έχει σε τελευταία ανάλυση ξεπηδήσει από την υλική πραγματικότητα... και δεν είναι καρπός κανενός μυαλού. Για παράδειγμα, το δεκαδικό σύστημα στα μαθηματικά υπάρχει... γιατί απλά έχουμε δέκα δάχτυλα. Ο Λέμιν υποστήριζε ενδεικτικά για τη σχέση της ύλης και των ιδεών ότι η ύλη, ενεργώντας πάνω στα αισθητήρια όργανά μας παράγει τις αισθήσεις. Οι αισθήσεις εξαρτώνται από τον εγκέφαλο, τα νεύρα κλπ. Άρα η ύλη είναι πρωταρχική. Οι αισθήσεις, η σκέψη, η συνείδηση είναι με τη μορφή του εγκεφάλου το ανώτερο προϊόν της ύλης. Πολύ μεγάλοι στοχαστές του παρελθόντος ήταν ιδεαλιστές. Με ποιο του στην Αρχαία Ελλάδα τον Πλάτωνα και στις αρχές του 19ου αιώνα τον Γερμανό Γεωργο Χέγγελ. Οι δεαλιστές ήταν και οι λεγόμενοι πυθαγόροι, φιλόσοφοι οι οποίοι δίδαξαν τον 5ο και 6ο αιώνα προ π.Χ. Στην Αρχαία Ελλάδα οι οποίοι πίστευαν ότι η πεμπτουσία όλων των πραγμάτων ήταν ο αριθμός. Κάτι που πιστεύουν και σήμερα στην πραγματικότητα και κάποιοι σύγχρονοι μαθηματικοί. Οι Πυθαγόροι έδειχναν μία περιφρόνηση προς τον υλικό κόσμο, γενικά και ειδικότερα προς το ανθρώπινο σώμα, το οποίο αντιλαμβάνονταν σαν μία φυλακή, μέσα στην οποία τάχα είχε παγιδευτεί η ανθρώπινη ψυχή. Αυτό θυμίζει πολύ τη γενική αντίληψη των χριστιανών μοναχών των Μεσαίωνα. Πράγματι, είναι πιθανό η Εκκλησία να πήρε πολλές από τις ιδέες των Πυθαγόριων, αλλά και των Πλατωνικών και των Νεοπλατωνικών. Φιλοσόφων. Άλλωστε όλες οι θρησκείες ξεκινούν από μια ιδεαλιστική αντίληψη για τον κόσμο. Όλες οι μορφές ιδεαλισμού, αν τις εξετάσουμε, στο βάθος κρύβουν τη θρησκευτική αντίληψη και το μυστικισμό. Η περιφρόνηση για τον ταπεινό υλικό κόσμο και η εξύψωση του ιδεατού κόσμου αποτελεί βασικά στοιχεία μεταξύ της θρησκείας, κάθε θρησκείας μάλλον, και μεταξύ κάθε μορφής ιδεαλισμού επίσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ο ιδεαλισμός του Πλάτωνα αναπτύχθηκε στην Αθήνα, όταν το σύστημα της δουλειοπτησίας ήταν στο αποκορύφωμά του. Η χειρονακτική εργασία σε εκείνη την εποχή ταυτίζονταν με τη δουλεία, θεωρούνταν κάτι ταπεινωτικό. Η μόνη εργασία η οποία άξιζε αντίθετα σεβασμού ήταν η πνευματική εργασία. Στην ουσία του, ο φιλοσοφικός ιδεαλισμό είναι ένα δημιούργημα του ακραίου διαχωρισμού μεταξύ πνευματικής και χειρονακτικής εργασία. που υπάρχει, αυτός ο διαχωρισμός, σε κάθε μορφή ταξικής κοινωνίας, σε κάθε ταξική κοινωνία. Η απόλυτη κυριαρχία του ιδεαλισμού ήρθε πλέον στο Μεσαίωνα, ο οποίος ακολούθησε την παρέλευση της αρχαιότητας. Κάθε επιστημονική σκέψη σε αυτή την περίοδο, στην κυριολεξία, μαράζωσε. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι η περίοδο αυτή κυριαρχήθηκε από την Εκκλησία. Ο ιδεαλισμός ήταν η μοναδική φιλοσοφία που επιτρεπόταν... ...είτε ως μια καρικατούρα των αρχαίων ιδεαλιστών φιλοσόφων του συγκεκριμένα, είτε ως μια ακόμα χειρότερη διαστρέβλωση των αντιλήψεων του Αριστοτέλη... ...ο οποίος στην ουσία του ήταν η πιστεύει όμως από την άλλη πλευρά γενικά ο ηλισμός... ...και ποια είναι η δική του ιστορική καταγωγή... Από την άλλη πλευρά λοιπόν οι υλιστές φιλόσοφοι διακήρυξαν πρώτον ότι η ύλη, η φύση, ο φυσικός, ο υλικός κόσμος είναι πρωταρχικό. δεύτερον ότι το πνεύμα και οι ιδέες είναι ένα προϊόν του εγκεφάλου, συνεπώς οι σκέψεις και οι ιδέες δεν μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από την ύλη, ο εγκέφαλος και συνεπώς και οι ιδέες εμφανίστηκαν σε ένα συγκεκριμένο στάδιο στην ανάπτυξη της ζωντανής ύλης, τρίτον ο υλικός κόσμος είναι ο μόνο αληθινό. Και τέταρτον, η εξέλιξη του κόσμου οφείλεται στου δικούς του φυσικούς νόμους... χωρίς να χρειάζεται σε αυτή... να παρέμβει οτιδήποτε το εξωφυσικό, το υπερφυσικό. Η ιστορία της φιλοσοφίας... δεν ξεκινάει από τον ιδεαλισμό, αλλά ξεκινάει από τον υλισμό. Οι πρώτοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν γνωστοί ω Από τη λέξη που σημαίνει πω η είναι ζωντανή. Αυτοί έζησαν στην Ιωνία το 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα με σημαντικότερου αντιπροσώπους τον Ηράκλητο, τον Αναξίμαδρο, τον Αναξαγόρα, τον Εμπεδοκλή, τον Θαλή και άλλους. Γενικότερα, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι βασιζόμενοι σε ηλιστικές αντιλήψεις ανακάλυψαν πως ο κόσμος, η γη είναι στρογγυλή, εξήγησαν πως οι άνθρωποι προήλθαν από τα ψάρια πολύ πριν από το Δαρβίνο, έκαναν εκπληκτικές ανακαλύψεις στα μαθηματικά, Τη μηχανική και έφτιαξαν ακόμα και ατμομηχανή. Σε πλήρη αντίθεση με του Αιγυπτίους και του Βαβυλώνιου, από του οποίου έμαθαν πάρα πολλά, οι αρχαίοι Έλληνε φιλόσοφοι δεν κατέφυγαν σε θεού για να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι άνθρωποι στην αρχαία Ελλάδα προσπάθησαν να εξηγήσουν τον κόσμο του καθαρά και μόνο με όρους φύσης. Δηλαδή να τον εξηγήσουν επιστημονικά. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα. Και τα πιο κομβικά σημεία καμπή στην ανθρώπινη ιστορία. Ήταν η αρχή τη πραγματική επιστήμης, θα λέγαμε. Ο Αριστοτέλη, ο μεγαλύτερο από του αρχαίου φιλοσόφους, μπορεί να θεωρηθεί ηλιστή στην ουσία του, γιατί έκανε μια σειρά από σημαντικέ επιστημονικέ ανακαλύψει, οι οποίε έθεσαν τη βάση για τα μεγάλα επιτεύγματα τη ελληνική επιστήμη κατά την Αλεξανδρινή πλέον περίοδο. Μετά το οδυνηρό και μακρύ διάλειμμα του Μεσαίωνα. Στα τέλη της περίοδου του κοινωνικού συστήματος της Φεοδοαρχίας, η ανερχόμενη αστική τάξη, από ανάγκη για να γίνει γρηγορότερα άρχουσα τάξη στην κοινωνία, αφεσβήτησε τις παλιές θείε αντιλήψεις, το ιδεαλιστικό σκοτάδι που είχε κυριαρχήσει στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα και εισήγαγε την Ευρώπη στη λεγόμενη περίοδο της αναγέννησης. Παράλληλα, με την άνοδο της αστικής τάξης, προχώρησε και η μεγάλη αναζωογόνηση των επιστημών. Αυτή η αναζωογόνηση ήρθε σαν αποτέλεσμα της ανάγκης της αστικής τάξης... για να αναπτύξει τη βιομηχανική της παραγωγή... να χρειάζεται την επιστήμη η οποία θα μπορούσε να εξακριβώσει... τις φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων και τους τρόπους δράσης των δυνάμεων της φύση. Μέχρι τότε η επιστήμη δεν ήταν παρά το ταπινό εργαλείο της Εκκλησίας... Και δεν τη επιτρεπόταν να υπερβεί τα σύνορα που όριζε με έναν αυστηρό τρόπο το δόγμα της πίστης. Για τον λόγο αυτό δεν υπήρχε ουσιαστικά καθόλου επιστήμη μέχρι εκείνη την περίοδο. Τότε είναι που αναπτύχθηκαν η αστρονομία, η μηχανική, η φυσική, η ανατομία και η φυσιολογία. Η αστική τάξη ήταν αναγκασμένη να διεξάγει ένα σκληρό αγώνα ενάντια στην επιρροή τη Εκκλησία. Πολλοί μάρτυρες επιστήμονε τη εποχή πλήρωσαν το τίμημα. Τη επιστημονική ελευθερία με την ίδια του τη ζωή. Ο Τζορντάνο Μπρούνο ε, πετάχτηκε στι φλόγες. Το 17ο αιώνα ο Γαλιλαίο υπερασπίστηκε την αλήθεια τη θεωρία του Κοπέρνικου, ότι δηλαδή η γη και οι πλανήτε περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. Όμω οδηγήθηκε στα δικαστήρια δύο φορέ από την ιερά εξέταση και αναγκάστηκε τελικά να αποκηρύξει τι αντιλήψει του κάτω από την απειλή των βασανιστήριων. Από το 17ο αιώνα και μετά η πατρίδα του σύγχρονου υλισμού, ήταν πλέον η Βρετανία. Και αυτό ήταν φυσικό, καθώς αυτή ήταν και η κοιτίδα του βιομηχανικού καπιταλισμού. Ήταν αυτή η περίοδος όπου ο Φράνσις Μπέικον ανέπτυξε τις επαναστατικές του ιδέες πάνω στον ηλισμό. Σύμφωνα με αυτόν, οι αισθήσει ήταν αλάνθαστες και αποτελούσαν την πηγή ολόκληρης της γνώσης. Όλη η επιστήμη βασιζόταν επάνω στην εμπειρία και επεξεργάζονταν τις πληροφορίες που συνέλεγε με μια ορθο ορθολογιστική μέθοδο έρευνας η εμπειρία. Την απαρίθμηση, επαγωγή, την ανάλυση, τη σύγκριση, την παρατήρηση και το πείραμα. Αργότερα, ο Τόμας Χομπς, που έζησε από το 1588 μέχρι το 1679, έμελε να συνεχίσει και να αναπτύξει συστηματικά τον υλισμό του μπέικον. Ο Χόπ συνειδητοποίησε ότι οι ιδέες ήταν μόνο μια αντανάκλαση του υλικού κόσμου, και ότι είναι αδύνατο να διαχωρίσεις τη σκέψη από την ύλη η οποία σκέφτεται. Λίγο πιο μετά, ο Άγγλος τοχαστής Τζον Λοπ, γεννήθηκε το 1632 και πέθανε το 1704, προμήθευσε τις αποδείξεις για τον πυλισμό του Χόμψ αργότερα. Η ηλιστική σχολή της φιλοσοφίας πέρασε πλέον από την Βρετανία στη Γαλλία, όπου ανυψώθηκε και αναπτύχθηκε παραπέρα από τον Ρενέ Ντεκάρτ, η Καρτέσιο, που γεννήθηκε το 1596 και πέθανε το 1650, αλλά και ιδιαίτερα από τους μετέπειτα οπαδούς του Ντεκάρτ. Οι Γάλλοι ο οπαδοί του Ντεκάρτ, όπως ο Ντιτερό, ο Ρουσό, ο Νταλαμπέρ, ο Ευβέτιος, δεν περιορίστηκαν σε κριτικέ της θρησκείας, αλλά επέκτηναν αυτές τις κριτικές σε όλους τους θεσμούς και τις κυρίαρχες ιδέες της εποχής τους. Αφισβήτησαν τα πάντα στο όνομα της λογικής και προμήθευσαν τα όπλα για τη μεγάλη μάχη της αστικής τάξης με τη μοναρχία. Καθόλου τυχαία, λοιπόν, η μεγάλη αστική γαλλική επανάσταση του 1789-1794 είχε σαν σύμβολό της την ηλιστική αυτή φιλοσοφία. Το 18ο αιώνα είχαμε τη μεγαλύτερη πρόοδο στην επιστήμη και ειδικά στον τομέα της μηχανικής. Το μεγάλο πρόβλημα όμως της ηλιστικής φιλοσοφίας εκείνης της περίοδου ήταν η σχηματική, μηχανιστική, μεταφυσική μέθοδος της. Τι σημαίνει αυτό. Εξέταζε η ηλιστική φιλοσοφία εκείνης της εποχής τα πράγματα διαχωρισμένα το ένα από το άλλο και με έναν τρόπο στατικό. Δεν κατανοούσε το σύμπαν σαν μια εξελικτική διαδικασία, σαν ύλη η οποία υπόκειται σε μια ασταμάτητη ιστορική εξέλιξη. Έβλεπε τον υλικό κόσμο σαν μια μηχανή που λειτουργεί με άρκαμπτους και για πάντα δοσμένους και σταθερούς νόμους. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας επιστημονικής μεθόδου ανάλυσης των αντικειμένων, της ταξινόμησης τους, που ήταν προοδευτική σαν μέθοδος στον καιρό τη όμως δημιούργησε μια παρενέργεια. Την παρενέργεια να αντιλαμβανόμαστε τα δεδομένα και τις διαδικασίες της φύσης στην απομόνωσή τους, έξω από τη μεγάλη συνοχή τους, έξω από την αλληλοσχέτησή τους. Σύμφωνα με τη σχηματική μεταφυσική αντίληψη, λοιπόν, των μη διαλεκτικών προμαρξισμού ηλιστών, υπάρχουν παντού καθαρές αντιθέσεις. Το θετικό και το αρνητικό στοιχείο αλληλοαποκλείονται απόλυτα, η αιτία και το αποτέλεσμα βρίσκονται μεταξύ του σε μια άκαμπτη αντίθεση και από τον 18ο αιώνα και μετά άρχισε να γίνεται κριτική σιγά σιγά σε αυτή τη σχηματική μεταφυσική μέθοδο εκείνων των ανώριμων λιστών. Κατά παράδοξο τρόπο η μεγαλύτερη πρόοδος σε αυτό το ζήτημα έγινε όχι από λιστές αλλά από ιδεαλιστές φιλοσόφους. Ο γερμανός τη σχηματικη μεταφυσικη μεθοδο εκεινων των ανωριμων ηλιστών κατα παραδοξο Εμμάνουελ ηλιστές αλλα απο ιδεαλιστες φιλοσοφους ο γερμανος φιλοσοφος εμμανουελ καντ που γεννήθηκε το 1724 και πέθανε το 1804 δημιούργησε το πρώτο ρήγμα στις παλιές σχηματικές μεταφυσικές απόψεις του ηλισμού, με την ανακάλυψη ότι η γη και το ηλιακό σύστημα είχαν γεννηθεί και, συνεπώς, δεν υπήρχαν αιώνια. Στο πεδίο της φιλοσοφίας, το κυριότερο έργο του Καντ, με τίτλο «Η κριτική του καθαρού λόγου», ήταν η πρώτη εργασία που ανέλησε τις μορφές της λογικής οι οποίες είχαν παραμείνει εντελώς αναλύωτε χωρίς καμία ευάθυνση από τότε που πρώτο αναπτύχθηκαν από τον Αριστοτέλη. Ο Καντ έδειξε τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν στις περισσότερες θεμελιώδεις προτάσεις, τα περισσότερα θεμελιώδη αξιώματα της φιλοσοφίας, της περίφημες αυτές αντινομίες. Παρόλα αυτά, απέτυχε να λύσει αυτές τις αντιθέσεις, αυτές τις αντινομίες και τελικά έβγαλε το λάθος συμπέρασμα, πως η πραγματική γνώση του κόσμου μας είναι αδύνατη. Υποστήριξε ότι ενώ μπορούμε να γνωρίζουμε τα φαινόμενα εξωτερικά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γνωρίσουμε πως είναι τα πράγματα καθ' αυτά. Οι ιδέες αυτές είχαν εκφραστεί πριν από τον Καντ, από έναν Ιρλανδό επίσκοπο και φιλόσοφο, τον Τζορτζ Μπέρκλεϊ, και επίση και από τον τελευταίο των κλασικών Άγγλων εμπειριστών, τον David Χιούμ. Το βασικό επιχείρημα του Hume ήταν ερμηνεύω τον κόσμο μέσω των αισθήσεών μου. Κατά συνέπεια, όσα όσα γνωρίζω ότι υπάρχουν είναι μόνο οι εντυπώσεις των αισθήσεών μου. Έτσι δεν μπορώ να πω πως ο υλικός κόσμος υπάρχει πραγματικά στο σύνολό του, παρά μόνο στο τμήμα που το αντιλαμβάνονται οι δικές μου αισθήσει. Αυτές οι αντιλήψεις ονομάστηκαν υποκειμενικός ιδεαλισμός. Με λίγα λόγια, ο υποκειμενικός Ιδεαλισμό υποστηρίζει ότι αν κλείσω τα μάτια μου, ο κόσμο πάβει να υπάρχει, πάβει να υπησταθεί. Σε τελική ανάλυση, αυτή η αντίληψη οδηγεί στον σοληψισμό, την ιδέα δηλαδή ότι υπάρχω μόνο εγώ και κανένα άλλο. Αυτέ οι ιδέε του υποκειμενικού ιδεαλισμού, το πιο ακραίο παράδειγμα των σοληψισμών, μπορεί να φαίνονται ανόητε, αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν διαπεράσει όχι μόνο τη φιλοσοφία, αλλά και την επιστήμη. Στο μεγαλύτερο μέρο του 20 αλλά και μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο Επόμενο και καθοριστικό βήμα μπροστά στη φιλοσοφία για την τελειοποίηση του ηλισμού ήρθε πάλι από έναν ιδεαλιστή. Έναν άνθρωπο που πίστευε ότι ο υλικό κόσμος είναι απλά η αντανάκλαση μιας απόλυτης ιδέας που βρίσκεται έξω από τον υλικό κόσμο, έξω από τη φύση. Αυτός έγραψε στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα τα έργα του και ήταν ο Γερμανός George Wilhelm Friedrich Hengel. Γεννήθηκε το 1770 και πέθανε το 1831. Ο Χέγκελ ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετικές πνευματικές δυνατότητες, μια εξαιρετική διάνοια της εποχής του. Έδειξε ότι οι αντιθέσεις υπάρχουν πραγματικά, όχι μόνο στη σκέψη, αλλά και στον πραγματικό υλικό κόσμο, στον αντικειμενικό κόσμο. Γι' αυτό και ονομάστηκε αντικειμενικός ιδεαλιστής. Ο Χέγκελ βέβαια, σαν ιδεαλιστής, αντιλαμβάνονταν τον κόσμο όχι σαν κάποιο που συμμετέχει ενεργητικά στην κοινωνία και στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά σαν ένα φιλόσοφος που εξετάζει τα γεγονότα από μακριά. τον το εαυτό του σαν όργανο μέτρησης του κόσμου, ερμηνεύοντας την ιστορία σύμφωνα με τις δικές του προκαταλήψεις, σαν την ιστορία της σκέψης και τον κόσμο, σαν τον κόσμο των ιδεών, σαν έναν ιδεαλιστικό κόσμο. Έτσι για το Χέγγελ, τα προβλήματα και οι αντιθέσεις βασίζονταν όχι σε αληθινούς όρους, αλλά σε όρους νοητικούς, και μπορούσαν συνεπώς να βρουν λύση μόνο μέσα στο πλαίσιο της σκέψης όσο, μόνο μέσα στον κόσμο των ιδεών). Συνεπώς για τον Χέγκελ, αντί οι αντιθέσεις στην κοινωνία να μπορούν να λυθούν με τις ενέργειες των ίδιων των ανθρώπων, με την ταξική πάλη δηλαδή, έβρισκαν τη λύση τους στα κεφάλια των φιλοσόφων. Παρότι ο ιδεαλιστής όμως ο Χέγκελ έδειξε σωστά τα λάθη και της ατέλειας τη παλιάς μηχανιστικής, σχηματικής, ηλιστικής θεώρησης, την οποία προαναφέραμε. Τόνισε τις ανεπάρκειες της τυπικής λογικής και ξεκίνησε τη δημιουργία μιας νέας θεώρησης του κόσμου, η οποία μπορούσε να εξηγήσει τις αντιθέσεις, τις αλλαγές και την κίνηση. Μιας νέας λογικής, της διαλεκτικής λογικής. Αυτή, λοιπόν, η θεώρηση, η θεώρηση της διαλεκτικής λογικής, δεν ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Η διαλλακτική μαθοδοσκέψης εμφανίστηκε έντονα στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ειδικά με τις απλοϊκές αλλά εμπνευσμένες αντιλήψεις του του που έζησε το 500 π.Χ. με το περίφημο απόφθεγμα «Τα πάντα ρί». Επίσης υπήρχε και στον Αριστοτέλη και σε άλλους φιλοσόφους. Εγκαταλείφθηκε η διαλεκτική κατά τον Μεσαίωνα, βρήκε κάποια έκφραση ξανά στον Καντ, αλλά έμελε στο Χέγγελ να βρει την επιστημονική της έκφραση έμελε στο Χέγγελ να διατυπώσει τους νόμους της διαλεκτικής και να εμβαθύνει στη διαλεκτική. Η διαλεκτική φιλοσοφία του Χέγγελ αναφέρεται σε εξελικτικές διαδικασίες και όχι σε απομονωμένα στατικά γεγονότα. Ασχολείται με τα αντικείμενα στη ζωή τους, στην εξέλιξή τους, στην κίνησή τους και όχι στο θάνατό τους, στι αλλοδειεισδήσεις του και όχι απομονωμένα το ένα από το άλλο. Αυτό είναι ένας εκπληκτικά, σύγχρονος και επιστημονικός τρόπος αντίληψης του κόσμου. Όμως, παρά τις πολλές εκπληκτικές του εμπνεύσει, ο χεγκελ παρέμεινε σε τελική ανάλυση ένας ιδεαλιστής. Αντί για τον πραγματικό κόσμο, στο Χέγκελ έχουμε τον κόσμο της απόλυτης ιδέας, όπου τα πραγματικά αντικείμενα, οι διαδικασίες και οι άνθρωποι αντικαθιστούνται από άειλες σκιές μιας ιδέας. Με τα το λόγια του Engels, η χεγγελιανή διαλεκτική ήταν η πιο κολοσιαία αποβολή του ιδεαλισμού που έδωσε την απαραίτητη βάση για να αναπτυχθεί ο ηλισμός. Οι σωστές ιδέες βρίσκονταν στο χέκελ να, στέ, να στέκονται, όπως έλεγαν συχνά ο Μάτς και ο Engels, με το κεφάλι προς τα κάτω. Για να τεθεί η διαλεκτική σε μια σταθερή βάση ήταν απαραίτητο η φιλοσοφία του Χέγγελ να αναποδογυριστεί, έτσι ώστε να κρατηθεί η διαλεκτική, αλλά να απαλλαχθεί από τον ιδεαλισμό και να μετασχηματιστεί στον διαλεκτικό υλισμό. Αυτό ήταν και το μεγάλο επίτευγμα του Μάρξ και του Έκετς. Οι δύο αυτοί μεγάλοι διανοητές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν αρχικά ο του Χέγγελ και άνοιγαν, και άνοιγαν στην τέριγα των αριστερών χέγγελιανών, εκείνων δηλαδή των μαθητών του Χέγγελ που προσπαθούσαν να βγάλουν επαναστατικά συμπεράσματα, επαναστατικές ερμηνείες από την ιστορία και την κοινωνία με μέθοδο, τη μέθοδο του Χέγγελ. Το οριστικό τους σπάσιμο από το Χέγγελ ήρθε μόνο όταν ήρθαν σε επαφή με την πιο σύγχρονη μορφή του ηλισμού που διαμόρφωσε ένας επίσης μαθητής του Χέγγελ ο Λουδοβίκος Φοέρμαχτ. Η δημοσίευση του έργου του Φόερμπαχ, η ουσία του χριστιανισμού, ήταν καθοριστική για την διαμόρφωση των βασικών αντιλήψεων του διαλεκτικού ηλισμού στα μυαλά του α, Engels και του Μάρξ. Όπως λέει ο Έγγελς, στο έργο του Ολοδοβίκος Φόερμπαχ και το τέλος της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας, ο ηλισμός ξαναστήθηκε στον χρόνο του από τον Φόερμπαχ. Αποδείχθηκε ξανά ότι η φύση υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε φιλόσοφο και από κάθε φιλοσοφία. Είναι η βάση πάνω σε αυτή. Εμείς οι άνθρωποι, προϊόντα και οι ίδιοι τις φύσες, μεγαλώσαμε και εξελιχθήκαμε. Έξω από τη φύση και τους ανθρώπους δεν υπάρχει τίποτα. Και τα ανώτερα όντα που έφτιαξε η θυσκευτική μας φαντασία είναι μόνο ο φανταστικός αντικαθευτισμός της δικής μας ουσίας. Ο ενθουσιασμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος για τον Μάρξ και τον Engels όταν ήρθαν σε επαφή με τις αντιλήψεις του Feuerbach... όπως τις συστηματοποίησε στο βιβλίο που προανέφερα. Για μια στιγμή μάλιστα αναφέρουν ότι έγιναν φοϊερμπαχικοί. Ο Μάρξ επηρεάστηκε από τις αντιλήψεις του Feuerbach... και μπορεί αυτό κανείς να το, να το διαπιστώσει έντονα διαβάζοντας το έργο του «Αγία οικογένεια». Όμως και ο ηλισμός του Φοέερμπαχ δεν ήταν από την άλλη πλευρά συνεπής. Γκρέμισε τον ιδεαλιστικό θεό, αλλά προέβη σε μια υπερβολική θεοποίηση της έννοια της αγάπης. Έδωσε με αυτόν τον τρόπο τροφή στον λεγόμενο αληθινό σοσιαλισμό, στον οποίο κάνουν κριτική στο Κομμουνιστικό μανιφέστο του Engels. Μετέτρεψε δηλαδή το σοσιαλισμό σε ένα κήρυγμα αγάπης του πλησίον, μιας γενικής αδερφοσύνης ε, απονευρωμένο από κάθε έννοια ταξικής πάλης, βίας κλπ. Κλ. Δεν ήταν ανάγκη να γίνει καμία επανάσταση, γιατί τα κακά, σύμφωνα με τις αντιλήψει του Φοέρμπαθ, θα εξαλειθούν από την κοινωνία ειρηνικά αρκεί να επικρατήσει στον κόσμο το κήρυγμα της αγάπης και έτσι η αγάπη στον Φοέρμπαθ, ο οποίος ε, από την άλλη πλευρά γκρέμιζε ε, την πίστη στα θρησκευτικά, πιστεύω την προσήλωση στα σχετικά πιστεύω μετατρέπονταν σε μια νέα θρησκεία. Ο Μαρτς και ο Έγκελς στο μεταξύ βλέποντας την επανάσταση που ζήγωνε στην Ευρώπη του 1848 να παραμερίζει πλέον τις αντιλήψεις του Φοέρμπαχ έδειξαν με δύο σημαντικά τους έργα το κομμουνιστικό μανιφέστο με τα γενέστρα και την γερμανική ιδεολογία προγενέστρα, ότι σπάνε πλέον με την παλιά χεγγελιανή φιλοσοφία, αλλά και με την φόιερμπαχική αντίληψη, και οδηγήθηκαν πλέον στη διαμόρφωση του επιστημονικού ηλισμού, του διαλεκτικού ηλισμού, παντρεύοντας πλέον την διαλεκτική του Χέγγελ και τα ηλιστικά συμπεράσματα της θεωρία του Φόιερμπαχ. Το οριστικό σπάσιμο του Μάρξ από τον Feuerbach ε, υποδηλώνεται στην περίφημη 1η θέση για το Feuerbach, από τις θέσεις για το Feuerbach, ένα προσχέδιο που δημοσιεύτηκε αργότερα από τον Έγγελς, κριτική στις, στις απόψεις του Feuerbach, όπου σε αυτή την 1η θέση διαβάζουμε την περίφημη φράση «Οι φιλόσοφοι εξηγούσαν μόνο τον κόσμο με διάφορους τρόπους έως σήμερα, το ζήτημα είναι να τον αλλάξουν, το ζήτημα είναι να τον μεταβάλουν». Ο Μάρξ και ο Έγγελς, διατυπώνοντας τη γενική ουσία του διαλεκτικού υλισμού, τόνιζαν πλέον ότι οι ιδέες θα πρέπει να μελετώνται μέσα στις ηλικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες γεννιούνται. Ο Μάρξ έγραφε τα εξής συγκεκριμένα. Η ηθική, η θρησκεία, η μεταφυσική και όλες οι υπόλοιπες ιδεολογικές μορφές της συνείδησης που αντιστοιχούν σε αυτές, δεν έχουν ούτε ιστορία δική τους, ούτε εξέλιξη, αλλά οι άνθρωποι αναπτύσσοντας την ηλική τους παραγωγή και τι ηλικίες